Χριστός ανέστη. Είπαμε αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Και όχι μόνο να μην το ξεχνάμε, να το λέμε πάντοτε συνειδητά, διότι είναι η ομολογία της πίστεως μα. μας. Δεν είναι απλώς μια χαιρετούρα. Είναι η ομολογία της πίστεως μα μας. Και όποιο δεν ομολογεί την Ανάσταση, καλύτερα να πεθάνει. Καλύτερα να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Καλύτερα να περάσει, να φύγει και να πάει εκεί που νομίζει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί αν δεν υπάρχει Ανάσταση του Χριστού δεν υπάρχει τίποτα. Όσοι λοιπόν πιστεύουν ότι δεν υπάρχει Ανάσταση του Χριστού και ντρέπονται να την πούν, να πεθάνουν και να φύγουν από αυτόν τον κόσμο. Εδώ να μένουν όσοι πιστεύουν και όσοι ελπίζουν στην Ανάσταση του Χριστού και στη δικιά μας Ανάσταση. Σας υπενθυμίζω για μια ακόμα φορά για το 40 το οποίο γίνεται στην Παντάνασα και το οποίο με τη χάρη του Θεού από την ερχόμενη εβδομάδα, από την ερχόμενη Δευτέρα μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα, και μέχρι τις πεντηκοστής θα έχουμε κανονικά χτίρε λειτουργίε. Όσοι λοιπόν θέλετε, εδώ βλέπω κάποια κυρία άφησε και τα ονόματα. Και όποιες θέλετε και εδώ να φέρετε ονόματα και κάτω να πάτε ονόματα, εγώ δεν ζήτησα ποτέ και ούτε θέλω ποτέ λεφτά, το ξέρετε αυτό. Η ιερωσύνη μου είναι πάντοτε τουλάχιστον από αυτή τη θέση και από αυτό το ζήτημα, καθαρή, πεντακάθαρη, δεν έχω πάρει ποτέ μία δεκάρα. Και επομένω όσοι θέλετε, ελάτε, εγώ δεν σας ζητάω τέτοια πράγματα, ελάτε να λειτουργήσετε, να μου δώσετε τα ονόματά σας και να κάνουμε κανονικά τη δουλειά μας. Πρωτείς αρχίσαμε το 17ο κεφάλαιο, το 18ο συγνώμη κεφάλαιο των παρημμένων του Σολομώντος και μα εμίλησε ο λόγος του Κυρίου δια τον Ιερό Σύνδεσμο της φιλίας, διότι όπως είπαμε ο άνθρωπος δεν είναι ούτε Θεός ούτε θηρίων. Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι. Μόνος Του μένει μόνον ο Θεός ή το θηρίον. Άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει μόνος Του. Γι' αυτό θυμάστε τι είπε ο Κύριος πριν δημιουργήσει τη γυναίκα. Ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον επί της γης. Μεν αυτό βοηθών κατά Αυτόν. Δεν είναι σωστό λέγει ο άνθρωπος να είναι μόνος Του πάνω στη γη. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε μια παρέα, να έχει κάποιον φίλο, να έχει να πει δύο λόγια, να ανταλλάξει απόψεις, να ανταλλάξει σκέψεις, να καταλάβει ότι κάποιος τον αγαπάει, να δώσει και αυτός την αγάπη του σε κάποιον. Αλλά βλέπετε σήμερα δυστυχώ, οι κοινωνίες έγιναν τέτοιες που οι άνθρωποι αποξενώθηκαν μεταξύ τους και την αγάπη μας πλέον τη δείχνουμε στα σκυλιά και στις γάτες και αυτό είναι ντροπή μας και που το λέμε είναι ντροπή μας και έσχος μας να θεωρούμε σύντροφο στη ζωή μας μια κάτα ή ένα σκυλί και να το παίρνουμε και να κοιμόμαστε παρέα και στο κρεβάτι είναι λοιπόν η ο σύνδεσμος της φιλίας και είπαμε ότι φίλος δεν είναι εκείνος ο οποίος σου λέει όλο ναι και όλο σε χαϊδεύει τα αυτιά και όλο προσπαθεί να σου πει κουβέντες οι οποίες σε χαροποιούν, σε ικανοποιούν. Φίλος πραγματικός, ειλικρινής, σωστός είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να σου πει πάντοτε την αλήθεια. Έστω κι αν αυτή η αλήθεια κάποια στιγμές σε κάνει να κλάψεις κάποια στιγμές σε κάνει να στεναχωρηθεί. Κάποια στιγμές σε κάνει να ντροπιαστεί, κάποια στιγμές σε κάνει να θεωρήσεις ότι μπροστά σου δεν έχεις ένα φίλο αλλά έχεις έναν εχθρό. Όμως μην κάνεις λάθος, φίλος είναι εκείνος που λέει την αλήθεια. Και όχι όποιος σου λέει την αλήθεια επειδή σε κάνει και πονάς σημαίνει ότι είναι εχθρός σου. Εχθρού να θεωρείτε αυτούς οι οποίοι σας κολακεύουν. εχθρού να θεωρείτε αυτούς οι οποίοι σας κανακεύουν. Θεωρούς να θεωρείτε αυτούς οι οποίοι έρχονται στο σπίτι και δεν λένε να φύγουν και ανταλλάσσετε μεταξύ τους, ανταλλάσσετε συνεχώς λόγια κολακευτικά, λόγια ψεύτικα και μετά όταν θα κάνει να γυρίσει την πλάτη σου θα αρχίσει το κουτσομπολιό και το σχόλιο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αδελφοί μου η φιλία είναι φτιαγμένη από τον Θεό ο άνθρωπος καλείτε πρώτον μεν να αποκτήσει την τέλεια φιλία προς τον Θεό και αμέσως μετά προς τον συνάνθρωπο η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και τον συνάνθρωπο θα σας πω κάτι μεγάλη κουβέντα τώρα έχουν την ίδια αξία έχουν την ίδια αξία σας φαίνεται περίεργο το λέει η Αγία Γραφή. όταν πήγαν λέγει κάποιοι και ρώτησαν τον Κύριο Κύριε ποια είναι λέει η πρώτη και μεγάλη εντολή τι τους απάντησε άκουε Ισραήλ λέγει πρώτη και μεγάλη εντολή αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν Σου Φιλία είναι αυτή έτσι φιλία σημαίνει αγάπη αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ ψυχή της ψυχής σου και εξ όλης της και εξ καρδία της σου και εξ όλης της διανύα σου στόπ άφιεστη πρώτη και μεγάλη εντολή και δευτέρα ομία αυτή Ομία με την πρώτη αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Βλέπεις, οι δύο φιλίες οι οποίες είναι ίσες μεταξύ τους. Τόσο ιερός είναι ο σύνδεσμος της φιλίας. Και είδες τι λέει, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Τον κοροϊδεύεις τον εαυτό σου σας ερωτώ, τον κορυδεύεις τον εαυτό σου, τον Ε, όταν βρωμάς, λες δεν βρωμάω και βγαίνεις βρώμικο στον δρόμο τι λες βρωμάω, πρέπει να πάνα να πληθώ θες δεν θες, θα πάω να πληθείς θες, λοιπόν ο άλλος να σου λέει ενώ ο βρωμάς, να σου λέει τι πεντακάθαρη που είσαι θέλεις, δεν θέλεις και όμως θέλεις γιατί αν τολμήσει κανείς και φύγει και σου πει Ξέρεις ρε παιδάκι μου βρωμάζει λίγο Όποπο με προσβάλλει σε μένα που πλένουμε κάθε μέρα Και εγώ που κάνω αυτό και το άλλο φύγε Φύγε Φύγε, φύγε, φύγε την αλήθεια σου είπε Αυτό που θέλεις λες θέλεις να στο λένε Αυτό που θέλεις να σου λένε αυτό σου είπε Τι θες να σου πει Εσύ τι λες τον εαυτό σου? όταν πηγαίνεις στην εκκλησία και κουβεντιάζεις κάποια στιγμή που το καταλαβαίνεις τι λες ωραία τι κανουμε στην εκκλησία άκουρε πιάσαμε το κουτσομπολιό πω τροπή μας, τροπή μας, σταμάτα σταμάτα μη μιλάς έτσι δεν μιλάς στον εαυτό σου γιατί θυμώνεις όταν έρθει ο άλλος και σου πει σταματήστε το κουτσομπολιό επιτέλους εκεί γιατί θυμώσες βλέπεις λοιπόν δεν μας συμφέρει η φιλία η πραγματική φιλία και γι' αυτό είδατε εδώ τι λέει επονίδιστος είναι εκείνο που θέλει να καταστρέψει τη φιλία Γιατί θέλει να την καταστρέψει τη φιλία Τον ενοχλεί Τον ενοχλεί Ξέρετε πως συμφύγανε από τον Παρμαγιώργη και τον Μακαρίτη Θεός χωρέσει την ψυχούλα του και να πρεσβεύει για μας εκεί που βρίσκεται. Ξέρετε πόσοι φύγαροι γιατί ήταν έλεγχος. Και την καλή κουβέντα θα την έλεγε την κολακευτική αλλά και εκεί που έπρεπε να σε ελέγξει θα σε ήλεγχε. Πόσοι θυμώσαν, πόσες γυναίκες τον λέγαν μισογίνη και μου έλεγε κάτι δία, εγώ μισογύνης εγώ τις αγαπάω τις γυναίκες περισσότερο και από τους άντρε του. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί του λέω την αλήθεια. Να λοιπόν, τι σημαίνει φιλία. Το κύριο γιατί τον σταύρωσαν. Για πείτε μου, γιατί τον σταύρωσαν. Του έκανε τίποτα κακό. Ε. Τι του έκανε, Τι του έκανε, Του έβριζε. Όχι. Την αλήθεια τους είπε. Επειδή τους αγαπούσε. Τους είπε την αλήθεια. Επειδή τους αγαπούσε τους είχε φίλους ο Κύριος. Τους γραμματείς και τους Φαρισεύους ο Κύριος. Τους είχε φίλους. Τον Ιούδα ο Κύριος τον είχε φίλο. Μαθητή του. Γιατί τον πρόδωσε ο Ιούδας. Γιατί ο Κύριος ήλεγχε τις παρανομίες. Ήλεγχε τη φιλαργυρία. Ήλεγχε τον εγωισμό. Ήλεγχε την υποκρισία. Ουέι μην γραμματείς και φαρισέι υποκριτέ. Αλλή, μονός σα. Γιατί φεύγει σήμερα ο κόσμο από την εκκλησία? Δεν σα τα έχουν πει εδώ. Σας το έχουν πει. Σε πώ, εσύ μου τα λέτε. Πώ τη λέτε, έλα να ακούσει, κύριε Μακέλε. Μπα, αυτό μα αυτός μας βρίζει. Πότε σα έβρισα, σα έβρισα εγώ ποτέ. Πετε το, για πείτε το σα παρακαλώ. Σα έχω βρίσκει ποτέ. Πέρα ότι υψώνω τη φωνή μου, μερικέ φορέ επάνω στη ρήμη του λόγου, σα έβρισα ποτέ. Ακούσατε ποτέ να σα πω γαϊδούρε, να σα πω τίποτα. Σα είπα τέτοια πράγματα. Πότε. Γιατί με κατηγορούν. Δεν είναι βρισκές. Ακούνε την αλήθεια σαν βρυσιά. Η αλήθεια που τους χτυπάει χαστούκια την ακούνε λες και είναι βρυσιά. Και γι' αυτό έφυγες και δεν έφυγες από μένα. Από μένα και να με μισήσεις μικρό το κακό. Μικρό το κακό. Σε βεβαιώ ότι είναι μικρό το κακό. Εγώ μπορεί να πικραθώ μέσα αλλά είναι μικρό το κακό. Έφυγες από τον Κύριο. Εμείς είσαι στην αλήθεια. Εμείς είσαι στον Κύριο. Γι' αυτό είδατε πού μαζώνεται ο κόσμος σήμερα. Ξέρετε πού μαζώνεται ο κόσμος. Εκεί πέρα που υπάρχουν μοντέρνοι παπάδες. Εκεί που υπάρχουν μοντέρνοι παπάδες. Κουρεμένοι, ξυρισμένοι, φτιαγμένοι. Που θα βγει μετά και θα βγάλει το ράσο και θα κυκλοφοράει σαν, σαν κουστομαρισμένος νεανία μέσα στην Αθήνα και μέσα δεν ξέρω πού αλλού εκείνο είναι. Α, εκείνο. Καλό να δει πω Κολακία. Κολακία να δίνει και εντάξει Δεν είναι έτσι οι Ο φίλο ο πιστό, ο καλό ο φίλο ο Άγιος ο Φίλος, ο άνθρωπος πραγματικά που σε αγαπάει, τι είναι, λέει η Αγία Γραφή, σε άλλο σημείο, στη Σοφία ΣΥΡΑ, αν καλά, είναι, λέει, σκέπι κρατεά. Ο Φίλος, ο πιστός, λέει, σε σκεπάζει, σε προστατεύει, γιατί, άμα έρθει ο Φίλος και σου πει, ξέρεις, πρόσεξε αυτό, γιατί θα γίνεις γελία, πρόσεξε αυτό που κάνεις, θα γίνεις γελία, θα γελάει ο κόσμος, σε προστατεύει εκείνη τη στιγμή, σε προστατεύει. Δεν ήρθε να γελάσει η βάρος σου, ήρθε να σου υποδείξει το λάθος σου, να σε προστατεύσει να μην γελάσει ο κόσμος μαζί σου. Και εσύ είναι λέει πρέπει να περιφρονηθεί εκείνος ο φίλος που πάει να χαλάσει τις φιλίες πρέπει να γίνει περιφρονημένο να τον διώξει από τη μέση να τον βγάλεις από δίπλα σου εκείνος ο φιλαράκο που έρχεται μόνο για να εποφελείται και όταν φτάσει στο χάλι του ασώ του ιού σε εγκαταλείπει και σου λέει δεν σε ξέρω, φύγε εκείνος, εκείνος δεν είναι φίλος, εκείνος είναι φίδι, φαρμακερό είναι Γι' αυτό κοιτάξτε να βρίσκετε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα σας βλέπουν με αγάπη, πραγματική αγάπη. Όχι να σας μιλούν με λόγια αγαπητικά, όχι, να σας έχουν πραγματική αγάπη. Άλλο τα αγαπητικά λόγια, τα σαλιαρίστηκα και άλλο η πραγματική αγάπη. Και επίσης μας έδειξε την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο ότι ο ανόητος άνθρωπος, ο ασεβής, αυτός ο οποίος ακούει κήρυγμα και δεν πάει. Γιατί δεν πάει κήρυγμα. ξέρει γιατί δεν πάει κήρυγμα. Ακούει τώρα, δεν ακούει εδώ πέρα ότι γίνεται κήρυγμα. Εδώ η γειτονιά όλη. Όλοι ξέρουν ότι γίνεται κήρυγμα. Τόσα χρόνια δεν είναι τώρα, σήμερα δεν κάνουμε πρώτη φορά κήρυγμα εδώ. 15 χρόνια παρακαλώ. Συμπληρώσαμε 15 χρόνια φέτο. Τώρα που θα κλείσουμε είναι 15 χρόνια. Γιατί δεν ερχόταν, τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Εσύ τα ξέρετε. Σα ναι. ευχαριστώ. Okay. Λέω. Okay. Αυρά. Τόσα χρόνια που και ακόμα λέτε δεν τα ξέρουμε. Έτσι δεν λέτε. Ναι. Έτσι. Okay. Και έτσι είναι. «Εν είδα ότι ουδέν είδα», έλεγε ο Σοκράτης ο Μακαρίτης. «Εν είδα ότι ουδέν είδα», δεν ξέρω. Δεν εσύ. Εδώ έρχεσαι να ακούσεις, να μάθεις, διότι όλοι είμαστε μαθητές, γι' αυτό μαθαίνουμε. Και εγώ μαθητή είμαι, μην νομίζετε ξέρω εγώ. Μαθητή είμαι και εγώ. Ένα είναι ο διδάσκαλος, ο Κύριος. Και ήρθεμε να μαθητεύσουμε στα λόγια του Κυρίου. Εσύ μπόρεσες και τα όλα, αυτό δεν το πει ποτέ κανείς, τα εσύ πρόλαβε και τα πού, στο καφενείο, στην κωλιτσίνα πού, στα χαρτιά, πού, στο τάβλι, πού τα πού, στην τηλεόραση, πού κάθεσαι, πού είσαι τώρα και τα ποιος σου τα δίδαξε εσένα, πού τα όλα, πού τα και αυτός λέει ο άνθρωπος άγεται αφροσύνη, το τον κουμπατάρι τον να φέρνει η βλακία του, αυτό είναι. Η αφροσύνη, η ανοησία του, η βλαχία του τον έχει πιάσει πως πιάνει το άλογο του βάζει το καπίστρι. Το πας όπου θες μετά. Άμα το ελευθερώσεις πάει, τσακίστηκε. Αφηνίασε, τρελάθηκε το άλογο. Έτσι είναι και ο τρελός Όταν του βγάλεις το καπίστρι, όταν του βγάλεις το χαλινάρι και χαλινάρι είναι ο νόμο του Κυρίου άμα μας βγάλεις το χαλινάρι άμα πεις καμιά ώρα βαρέθηκα δεν θέλω γνώμα Θεού πάει το πετάω το χαλινάρι ε τότε ας τότε είσαι επικίνδυνος για την κόλαση πρώτα πρώτα συνεχίζουμε στίχος 3 Επαναλαμβάνω στο 18 κεφάλαιο. Διαβάζω. Όταν έλθει ασεβής εις κακόν, κακών καταφρονεί. Το ακούσετε ίσως να καταλάβατε τη λέξη Τις λέξεις, κάποιοι που γνωρίζετε αλλά ίσως δεν καταλάβετε το μέγεθος και την αξία αυτού του λόγου τον διαβάζω πάλι. όταν έλθει ασεβής εις κακών καταφρονεί όταν πέφτει αδελφοί μου ο άνθρωπος η κατρακύλα του αυτή είναι πως πέφτει ένας άνθρωπος από μια σκάλα πάει σκαλί, σκαλί, κάτω. ευτυχισμένος θα είναι η πτώση του να σταματήσει στον πρώτο σκαλί γιατί θα χτυπήσει λιγότερο για να φαντάσουν να φτάσει στο 50ο σκαλικά τους στα 50 σκαλιά και να πηγαίνει κουτρουβάλα δεν θα μείνει τίποτα και αν θα συγκωθεί θα είναι κατάμευρο από τα πρίσματα κατάμευρος από τις ουλές γεμάτο αίματα και λοιπά έτσι φαντάσου τώρα τον αμαρτωλό που πέφτει και όλου εμάς φυσικά γιατί όλοι εμείς είμαστε αμαρτωλοί έτσι φαντάσου έπεσες μάλιστα έπεσες. και θα πέφτεις και εγώ θα πέφτω και όλοι μας τα πέφτουμε διότι είμαστε άνθρωποι ανάξιοι, αμαρτωλοί ευπαθείς ως προς την αμαρτία δυστυχώς αλλά όταν πέφτεις μια φορά η πτώση σου είναι που? στο πρώτο σκαλί έπεσες, χτύπησε μάλιστα, συμφωνώ δεν έγινε και μεγάλο κακό εντάξει, δόξασε ο Θεό, έφαγε μια τούμπα Μπρος και μην την ξαναφάσει. Θα την ξαναφάσεις, αλλά ε, τουλάχιστον να φτάνεις μέχρι τον πρώτο σκαλί. Και τι λες αμέσω, αν έχεις μυαλό Θεού στο κεφάλι σου, λες, ε, εδώ πρέπει να πάμε να ξομολογηθούμε τώρα. Έπεσα, χτύπησα, πρέπει να πάω στο ιατρείο, δεν λες. Πρέπει να πάω να το δει ο γιατρός, αν έχει βγάλει αίματα ή αν έχει πονάει το πόδι, μήπως έχει σπάσει τίποτα μέσα και ούτω καθεξής. όμω αφήσεις αυτή την πτώση και το πόδι σου τρεκλάει, μετά που θα πάνε να ξανακατεύεις τη σκάλα δεν θα πέσεις ένα θα πέσεις πέντε θα διπλωθεί και θα φτάσει στο πέμπτο σκαλί εκεί η πτώση είναι μεγαλύτερη και εκεί αν δεν ξυπνήσεις και αν δεν καταλάβεις και αν δεν θέλεις να καταλάβεις Τότε θα γίνεται το ίδιο πράγμα. Θα έχεις ακατευτεί και από το πέμπτο θα φτάσεις μετά όπως είπε η Αγιά, θα φτάσεις στο πεντηκοστό και άμα έχει και περισσότερα σκαλιά θα φτάσεις κάτω-κάτω, κάτω-κάτω, στη γένα του πυρός θα Εκεί στη γένα του πυρός, εκεί κάτω στο εκατοστό σκαλί, στο διακοσιωστό, στο χιλιοστό σκαλί που έφτασες, εκεί, γιατί έφτασες, το σκέφτηκες, γιατί έφτασες. Γιατί όταν έπεσες το πρώτο, καταφρόνησες το τραύμα σου. Ενώ σε για το πόδι σου, εσά δεν είναι δεν είναι τίποτα. Άκρη. Ναι, άκρη είναι, το κόβουμε. Δεν είναι τίποτα. Όταν πέσει το πέμπτο, πάλι ξανακαταφρόνησες και η καταφρόνηση τώρα είναι μεγαλύτερη διότι δεν είναι ένα το τραύμα τώρα είναι πολλά τα τραύματα και όταν έπεσαι στο 50 σκαλί τώρα έχεις γίνει κατάμαυρος από τα χτυπήματα και τώρα τι λες ακόμα καταφρονείς ακόμα καταφρονεί Να. όταν έρθει ασεβείς εις κακόν κακών καταφρονεί όταν έρθει ασεβής εις βάθος κακών καταφρονεί και εδώ να φύγουμε πλέον από τον τραυματία και από τη σκάλα και να πάμε στον άνθρωπο το χριστιανό ο οποίος είδατε τι λέτε πολλές φορές είδατε τι λέτε ε? έκανα την ίδια αμαρτία μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές το είπα στον πνευματικό ε, τώρα τι να πάω να του ξαναβώ τα ίδια ο, ο, ο, ο, ντρέπο την ίδια αμαρτία με σε μια, με σε δυο με σε τρεις, με σε δεκατρεις που θα φτάσει αυτό το κακό ε δεν λέω; δεν το ξαναλέω ας το το έκανα τελείως αυτό θέλει ο διάολος αδερφοί αυτό θέλει ο διάολος να στο φυλάξει μέσα σου να φτάσεις πού? Στην καταφρόνιση της αμαρτίας. Ενώ τραυματίστηκες να φτάσεις και να πεις δεν πειράζει. Ας, πάει, τελείωσε. Καπνίζω, καπνίζω. Τελείωσε. Έτσι. Το είπα μια, το είπα δυο, το είπα τρεις, το είπα τελείωσε. Δεν το ξαναλέω. Έλειξε. Αυτό θέλει ο διάολος διότι σε κατάφερε τι να περιφρονήσεις το αμάρτημα να περιφρονήσεις τι τον νόμο του Θεού να περιφρονήσεις και να πεις δεν πειράζει σε κατάφερε ο διάολος τι το κούρεμα το βάψιμο τα αυτά το παντελόνι να μην το θεωρεί αμαρτία τι έγινε είναι τι κάναμε, Τι έγινε; κακό είναι αυτό να σε ρωτήσω εσύ κύρα έξυπνη, που μου κάνεις τον εξυπνάκια για πες μου σε παρακαλώ πριν 50 χρόνια έτσι έλεγες τολμούσες τότε να φορές παντελόνι και σήμερα φοράς σόρτς και σήμερα φοράς προκλητικά και σήμερα ξεγυμνώθηκες εντελώ, πριν 40 χρόνια 50 χρόνια θα σε ανεχόταν η κοινωνία να τολμήσεις να βγεις έτσι έξω από το σπίτι σου δεν <Τι> τολμούσες <Τι> Θα σε πέραμε με τις πέτρες άνθρωποι. Πώ Πως ξαφνικά άλλαξες ήρθε η καταφρόνια της αμαρτίας. Εγώ ξέρετε τι λέω στα παιδί μου και ειδικά όταν είναι κοριτσάκια που φοράνε παντελόνια τα στέλνει μάνα τους έτσι και λοιπά ή και τα ίδια τους αρέσει και ντυνώνται έτσι δεν τα διώχνω φυσικά ποτέ δεν τα διώχνω ο Θεός φυλάξει. Απλά του λέω ξέρει. Έχει υπόψη σου το παντερόγειο να μαρτία Και όποτε έρχεσαι εδώ θα εξομολογήσω το παντερόγειο. Τελείωσε. Μα σας το είπα τώρα. Όχι. Σε κάθε εξομολόγηση θα το λες. Το ίδιο και το ψυχά. Μα αφού το ξέρετε καπίζω. Θα μου το πεις. Θα μου το πεις να τα ακούσω; Θα το πεις να ξεφυγιστείς. Τελείωσε. Εσύ που δίνεσαι προκλητικά, άσεμνα βάφες φτιάνεσαι, θα πάρα το Θα πάρα το πει γιατί είναι αμάρτημα. Γιατί αν δεν το πει, σημαίνει ότι πάει τόσπησες. Τόσπησες. Τι κάνω τίποτα. Αυτή δεν έχω τίποτα. Πας στο βαππούλι κοκκινισμένοι φτιαγμένοι. Τι έχεις τίποτα τίποτα δεν βλέπεις τα μούτρα για να έχει να καθρέφτη για κοίτα δω. δεν έχεις τίποτα για κοίτα δω. δεν έχεις τίποτα τι είσαι καλή είσαι πως ξαφνικά μέχρι χτες το κάπνισμα ήταν αμαρτία σήμερα δεν είναι τελείωσε πάει μέχρι χτες το παντελόνι ήταν σήμερα δεν είναι πως έγινε άλλαξε ο νόμο του Θεού το ξεχάσαμε. Είδε τι σημασία έχει αυτός ο λόγος. Όταν αρχίζεις και πέφτεις έτσι έρθει ασεβήσεις βάθος κακών, πέσεις πέσεις πέσεις πέσεις πέσεις Πιάνει πιάνεις πάτο κόλαση κάτω λες μετά τι έγινε δεν κάνουμε <συγνώ> πειράζει καταφρονεί Ποιά σε έναν κολλασμένο, έναν κολλασμένο ασεβή. Ποιά <συσίλιο> σε αυτούς του ηγέντες μας επάνω, τους ασεβέστατους, αυτούς τους άθλιους. Και πες του, έλα εδώ, έλα εδώ πες του, έλα εδώ. Του ξέρεις του <συσίλιο> Το ξέρεις στον νόμο του Θεού. Το ξέρει. ασφαλώς. Κάτι θα έχει διαβάσει. <συσίλιο> κάτι θα ξέρεις. ξέρεις. ότι αυτό που κάνεις είναι λαφρή άντε παράτα μας από εδώ, ρε κλαμμένες. <συσίλιο> <συσίλιο> <Ά, έσφεσαι. συσίλιο> του Θεού δεν υπάρχει. Γιατί, γιατί αυτός είναι στον Πάτρο, κάτω. Ετούτο που ήταν στον Αφρό επάνω, γιατί ξομολογιόταν δύο φορές την εβδομάδα, τόσο, ελάχιστο να έκανε, αισθανόταν βάρος ασύγκωτο. Γράφω και στο βιβλίο ένα παράδειγμα, αν το θυμάστε, γράφω ένα παράδειγμα. Κάποτε τον συνάντησα, τον συνάντησα. Είχε φύγει τότε ο πατέρας ζούταν στην Αγία Βαρβάρα το εξομολογιότητα εκεί πέρα η παλιά του ενωρία Επειδή εξομολογήθηκε έφυγε και εγώ θυμάμαι ήμουνα προ τα Μποζαϊδικά δεν θυμάμαι κάπου εκεί είχα πάει για δουλειά δεν θυμάμαι τι και τον είδα και γύριναγε γύρινα. πήρε ο Ιάσου Κυριόλου που πας και είπα πάω πάω να προλάβω τον γέροντα μου. τι να προλάβει στο γέροντα υπάρχει τώρα του λέω πήγα πριν μου λέει και πάλι ξαναπας θυμήθηκα κάτι μου λέει και έφυγε, ερχόταν από τα σιχενά πήγαινε με τα πόδια τα σιχενά ξαναγύρναγε στην Αγία Βαρβάρα να προλάβει το γέροντα να πει εκείνο που θυμήθηκε και εγώ αφελέστατα του λέω άστο μωρέ λέ, άνθρωπε μετά θα ξαναπας για εξομολόγηση Ωραία ξέρω εγώ αν θα ζήσω μεθαύριο. <κυρίζει> Τ' ακούς. Ξέρω εγώ αν θα ζήσω μεθαύριο. Και ξαναπήγε, ξαναβρήκε το πνευματικό, αυτό ήρθε μετά, μας το είπε ο πατέρας με θυμάμαι τότε στο σπίτι. Ήρθε ξαναξιωμολογήθηκε και ξανα, πάλι πάλι πήγε στα σχένα με τα πόδια. Αυτός δεν καταφρονούσε. Είναι σαν το πλήσιμο, αδελφοί μου, αυτός που πλένεται κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, δεν μπορεί να διανοηθεί μια μέρα να φύγει άπλητος. Και σε έχει το ελάχιστο επάρκειο. Αυτός που δεν πλένεται ποτέ, σου λέει, τι, ένα μήνα, κάτσε δύο μήνες άπλητος, κάτσε τρεις, πλέπετε. Κάτσε τέσσερους, πέντε, ένα χρόνο, δύο χρόνια, κάτσε τρία χρόνια, δεν πειράζει. Κάνει κι Ακρίβως, θα κάνει και άλλο δέρμα. Ακριβώς, θα φτιάξει και δεύτερο δέρμα, θα γίνει σαν το θα στριμώχνετε στις πέτρες για να καθαρίζετε. Άρα, Συνεχίζω. Όταν έλθει ασεβής εις κακών καταφρονή. Καταλάβατε τώρα τι σημαίνει αυτό. Εκεί που φτάνεις και αρχίζεις να λες δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει έρχεται εκείνο που λέγει ο Ιερός Χρουσόστομος. Τι λέει. Εάν άρξομεν καταφρονεί των μικρών, επί τα μεγάλα ύξομεν ταχαίω.Ξέρε τι σημαίνει αυτό. Όταν αρχίσει, λέει, και περιφρονεί τι μικρέ αμαρτίε, και λε δεν είναι τίποτα τούτο. Σβή το τούτο. Δεν είναι τίποτα κοινό. Σβή το κοινό. Σβή το και το άλλο, σβή το και το άλλο, σβή το και το άλλο, σβή το και το άλλο, σβή το και το άλλο, θα φτάσει στα μεγάλα, στα τεράστια, και θα λε δεν είναι τίποτα. Δεν μπορεί να δεσβήσει. Θα τα σβήνει και εκείνα, εκεί θα φτάσει. Σε εκείνο το κακό θα φτάσει. Θα φτάσει να έχει εκτρώσει και να σαν εκεί που ήρθε κάποτε που είχε 20 εκτρώσεις και μου λέει δεν έχω τίποτα από πολύ. Ήρθα να μου διαβάσει μια ευθύνη Τίποτα λέω, παιδάκι μου, τίποτα. Την έβλεπα μοντέρνα. Λέω, Μα είναι δυνατόν λέω να μην έχει τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Κάτσε τη λέω να σου κάνω μερικέ ερωτήσει. Πετε μου, λε Τη λέω σε παντρεμένη, τι αυτό έχεις κάνει εκτρός. Ε, 20 εκτρό. εκτρός. Το απέτσε, αφελάστη. 20 εκτρός. Και δεν έχεις τίποτα παιδάκι μου. Και δεν έχεις τίποτα. Ε, όλοι το κάνουν αυτό παππούλες. Έτσι. Ε, Όταν έλθεις εις βάθος κακών καταφρονείς. Αρχίζεις και λες, δεν γίνει τίποτα. Εάν άρξουμε καταφρονή των μικρών, έβει τα μεγάλα ύψομεν ταχαίω. Είπε δεν πειράζει στη Βλαστίμια, είπε δεν πειράζει στη Βρυσιά, είπε δεν πειράζει το ένα, είπε δεν πειράζει να πάω με τον γείτονα, να αφήσω τον άντρα μου, δεν πειράζει το ένα, Είπες, δεν πειράζει να πάω με τη γειτόνισσα, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και τώρα, αυτό έχει γίνει κανόνα στη ζωή σου. Απ' το δεν πειράζει, φτάσαμε στον κανόνα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα Σε αυτό που διαβάσαμε Όταν έρχεται η ασεβήσης βάθος κακών Λέει καταφρονή Το αποτέλεσμα του ασεβούς ποιο είναι, τι είναι? Επέρχεται δε αυτό Ατιμία και όνιδος Εκεί στο χάλι αυτό λέει που βρίσκεται Φτάνει οι άνθρωποι πλέον Να τον θεωρούν άτιμο άτιμο και ξεδιάντρωπο. Φτάνει σε σημείο να μην, να μην τον υπολείπτεται κανείς. Φτάνει στο σημείο τι να θέλει να πάνε την το κεφάλι τους, τα, τα μυαλά του στον αέρα. Το συνήτησα αυτό. Το συνήτησα. Σας το είχα πει παλαιότερα. Μου στείλαν κάποτε εδώ όταν ήμουν στον Άγιο Ανδρέα κάτω. Θυμάστε τα δύο χρόνια που πήγα κάτω στον Άγιο Ανδρέα. Μου από το άγιο Νόρο, κάποιος πήγε στο Άγιον Νόρο, και του είπε κάποιος εκεί που με ξέρει πήγαινε λέει κάτω στον πατέρα τι θέλει να ξεομολογηθείς και μου τον έστειλε. Τι ήταν, αστυνομικός. Απάτησε τη γυναίκα του. Άρχισε να ξεδιαντροπιάζει τη στόπε της γυναίκας του. Δεν την υπολόγισε. Βρήκε και δεύτερη φιλενάδα. Βρήκε και τρίτη φιλαινά. Τάλεγε στη γυναίκα. Γέλαγε. Γέλα. Γέλα. Τώρα θα δεις τη η αμαρτία σου. Περίμενε να δεις τη σουφτιάνη αμαρτία σου τώρα. Γέλαγε. Κοροέλευε τη γυναίκα. Κοροέλευε τη γυναίκα την άλλη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη. Ξαναβρήκε, Δεν θα το πιστέψετε. Άλλες δέκα κρυφέ. Άλλε δέκα. Όλες αρχίσαν και τους ζητάγανε μετά. Μπράβο. Έτσι. Αμία να φάνε. Να ε, φάνε, έτσι. Όλοι να φάνε θέλουν. Εύκολη. Λοιπόν, δώσ' μου η μία, δώσ' μου η άλλη, δώσ' μου η άλλη, δώσ' μου η άλλη. Πήγε στο Άγιον Όρος να βρει ανάπαυση ο άνθρωπος. Οι πατέρες μου τον έστελαν κάτω, έρχεται εκεί. Μου λέω, τον βλέπω, ήταν ένα ρετάλι. Ήταν. <και> Του λέω ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Του λέω ένα σου απομένει. Να πάνε να τα πετάξει και να γίνει καλό. Γερό, άλλη δεν υπάρχει. Άμα μείνει εδώ, σε φάγανε. Του λέω. <και> μου λέω το ξέρω και ήδη κυκλοφοράω μου λέει με το περίστροφο στην τσέπη. Άμα καταλάβω κανέναν και με πλησιάσει, τουλάχιστον να τα τεινάξω μόνο να μην με σκοτώσουν. Τ' ακούτε? Να ακούτε. Τότε έρχεται η ατιμία και το Γέλασε με την αμαρτία σου μια 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50. Γελιοποίησε. Νόμιζε ότι γελιοποιεί mm. το του πάντε. Τελικώ γελιοποιήθηκε μόνο σου. Και άλλα τώρα, να μου βρεις λύση στο κατάτημά σου, αυτό το κατάτημά σου, το χάλι αυτό στο οποίο έχεις περιέλθει. Έτσι το είπα. Του λέω η μοναδική σου, η μοναδική σου λύση αυτή τη στιγμή είναι να πάρεις, να πάρεις να, να παρετηθείς από την υπηρεσία σου, από οτιδήποτε, δεν θες του τελευταίου το τίποτα και πήγαινε πάνω σε κανένα γέροντα να σε δεχτεί, να μετανιώσεις, να πας στο Άγιο Νόρος να γλιτώσεις. δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πώς κάνουν εκείνε οι επιχειρήσει που κηρύττουν φτώχευση. Χρωστάνε παντού, παντού, παντού, χρωστάνε, χρωστάνε, χρωστάνε, χρωστάνε. Βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Πάει και υποβάλλει τα χαρτιά εκεί πώς τα λέτε ρε Ανδρέα εκεί πέρα. Πώς τα λένε εκεί πέρα που υποβάλλει τα... Και λέει, λέει τι. Φτώχευση. Φτώχευση. φτώχευση. Δεν έχω. κρίστε με φυλακή. Πάρτε τα όλα. Μοιράστε τα. Φτιάξτε τα Κύριε, το πτώχευσε. Αυτό έπρεπε να κάνει. Δεν ξέρω, μετά δεν ξανά ήρθε. Εάν αρχίσει να καταφρονεί τις εντολές του κυρίου μία-μία, σιγά-σιγά δεν θα γνωρίζει τον εαυτό σου και θα λε ή στη Να, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Για θυμηθείτε τι γιαγιάδε τη παλαιά εποχή. Δεν βλέπατε ποτέ καμία, εσείς μεγάλες είστε. Κι εγώ έχω και εγώ τη δικιά μου τώρα πλέον την ηλικία, τη θυμάμαι τη γερότητα, σήμερα και εγώ 50 χρονών, τη θυμάμαι και τη γιαγιά μου, θυμάμαι και τη μια και την άλλη γιαγιά μου, θυμάμαι και τι γιαγιάδες στο χωριό εκεί πέρα που πηγαίναμε και παραθερίζαμε, τη θυμάμαι. Δεν έβγαινε καμία χωρίς το μαντίλι της, από το, σπίτι. από το σπίτι της, δεν έβγαινε καμία χωρίς το μαντίλι. Στο περιβόλι πήγανε, στο χτίμα πήγαινε, στο μπαμπέλι πήγαινε, στην λαϊκή πήγαινε, στο αυτό πήγαινε, στο μαγαζί πήγαινε, στην... στην αγορά πήγαινε, με το μαντίλι τους. Οι μεγάλες. Σεβασμός. Τώρα, τώρα. Βερμούδα λέει φορά η γριά, βερμούδα. Βερμούδα. Το ξέρει είμαι η βερμούδα. Να φρίξει δηλαδή. Να φρίξει. Είναι μοδέρνα ναι μα τώρα ναι βερμούδα λέει, βερμούδα, λέει. χάσαν Εγύη την τροπή τους και. χάθηκε χάθηκε η τροπή και συνεχίζουμε στίχος τέταρτος ίδωρ βαθύ λόγος εν καρδί ποταμός δε αναπηδί και πηγή ζωής. Μας μίλησε για τον ασεβή πριν έτσι. Μας μίλησε για τον ασεβή. Ο οποίος είπαμε ασεβής αρχίζει και περιφρονάει, καταφρονεί τον νόμο του Κύριου και πάει πάει όλο προς τα κάτω πάει. Πάει τον πάτη. Τώρα μας δείχνει εκείνον που σέβεται τον νόμο του Κύριου. Άκου λέει. όταν λέει ή «Ηδορβαθεί λόγος εν ανδρός» τι σημαίνει αυτό, όταν ο λόγος του Θεού λέει μπει στην καρδιά του ανθρώπου και αρχίζει να την ποτίζει θα την άλλη Κυριακή της Αμαρήτηδος η άλλη Κυριακή είναι της Αμαρήτηδος <συκλή> θυμάστε τι τη είπε ο Κύριος. «Άμα σου δώσω λέει εγώ αυτό» Το νερό που έχω, δεν θα το ποτέ, δεν θα χρειαστεί να ξανάρθεις εδώ, ξετύψωσες. Ποτάμι, ποτάμι ξέρεις τι σημαίνει ποτάμι, πλημμύρα, ο λόγος του Κυρίου είναι πλημμύρα, ποτάμι, θάλασσα, ο ωκεανός είναι, για να έναν ωκεανό να μην έχει όμως αυτό το αλμυρό νερό να έχει κανονικό νερό είναι ποτέ δυνατόν κάποιος να είναι μέσα στον ωκεανό να ταξιδάφει και να διψάσει δεν πρόκειται ποτέ να διψάσει στο νερό δίπλα σου έτσι κάνει μια κούφτα και το πήγες τελείως Ήδωρ βαθύ λόγος εν καρδία Ανδρός. μπήκε ο λόγος του Κυρίου στην καρδιά σου τον αγάπησες το Λόγο του Κυρίου, άνισης στην καρδιά σου και τον έβαλε μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην καρδιά σου. Ε, αυτό το ποτάμι, αυτός ο Λόγος, αυτά τα Άγια Νάματα τα οποία μπήκαν μέσα στην καρδιά σου, δεν πρόκειται να σε αφήσουν να διψάσεις ποτέ. Αυτό ακριβώς που είπε και θα το ακούσουμε, είπα την άλλη Κυριακή, στην, παρα... στην... Στην... στην περίπτωση εκεί τη συζήτηση που είχε ο Κύριος με τη Σαμαρίτιδα εκεί θα το ακούσεις γεννήσεται λέει αυτό ήδωρα θα πίνεις λέει και αυτό το νερό λέει, θα σε κάνει να έφρένα, να χοροπηδάς από τη χαρά σου αυτή η χαρά που θα νιώθεις αυτό που έπαθε όταν το πήγε στο Άγιον Όρος ο Πατήρ Πορφύριος, ξέρετε όταν πήγε ο Πατήρ πορφύριο στο Άγιο Νόρο Παρότι ήταν ένα άγιο παιδί τότε υπήρχαν αυστηρότητε στο Άγιο νόμο, μεγάλε αυστηρότητε. Τον άφησαν τέσσερα χρόνια χωρί διακοινωνία. Έτσι, έτσι ήταν η δοκιμασία αυτή. Για να κοινωνήσει το Άγιο νόμο, δεν πα έτσι που πα εδώ, oh, oh, oh. να πηγαίνει, να έρχονταν κανένα αγιορίτη κάτω από του αυστηρού, όχι αυτοί τώρα, όλοι, όλοι γινίκαν, όλοι μαλακοί γινίκαν. Έρχονταν κανένα παλιό. Όχι 4 και 5, 15 και 20. Το άφησαν 4 χρόνια χωρί διακοινωνία. Σε ένα γέροτα που πήγε εκεί στα καψοκαλίδια. Και μετά λέει, όταν κοινώνησε, μετά από 4 χρόνια κοινώνησε. Κοινώνησε. Το λέει ο ίδιο. Ευγήκα, λέει, όξο στο δάσο και έτρεχα σαν τρελό. Σκαρφάλω να λέει πάνω στα δέντρα. Θε, σε είδα, σε είδα Χριστέου, σε είδα, σε είδα, σε είδα, σε έπιασα. Σε, έπιασα σε, σε γνώρισα, σε γνώρισα. Σκαρφάρουν στι πέτρε, πήγαινα από εδώ, σαν το, σαν το κατσίκι. Έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, σκαρφάρουν από εδώ, σκαρφάρουν από εκεί. Σαν τρελό λέει έκανα, όταν πρωτοκοινώνησα. Αυτή είναι η χαρά, άμα βρεις τον Χριστό. Γίνεται λοιπόν νερό, ποτάμι γίνεται με την καρδιά σου, όταν αρχίσει και μπαίνει ο Λόγος του Θεού. Από τη μια δεν χορταίνεις και θες όλο και περισσότερο, είναι σαν αυτό, αντιστρόφος που παθαίνουν οι πλούσιοι είδες. Οι πλούσιοι όταν αποκτάνε λεφτά δεν κορτένουν, θέλουν κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, και άλλα. Κι άλλα τους λες, ρε, ρε, ρε ξεφτύλα, ρε έχεις μέσα στην τράπεζα έχεις, έχεις, πόσα έχεις πέντε εκατομμύρια, είκοσι εκατομμύρια ευρώ τρακόσι εκατομμύρια, τέτα κάνεις ρε όχι, όχι θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο ε, αυτό αντιστρόφως συμβαίνει και σε εκείνον που άνοιξε την καρδιά του να μπει ο λόγο του Θεού θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο αχόρταγος και χορταίνει αλλά θέλει κι άλλο Αυτό είναι η ευλογία του Λόγου του Θεού αδελφοί μου. Ευλογία του Λόγου του Θεού. Να σου στέλνει ο Κύριος το Λόγο του, την αγάπη του και να λες Κύριε δώσ' μου, δώσ' μου, Δεν χορταίνω, δώσ' μου κι άλλο. Δεν χορταίνω. Αυτή είναι η ευλογία του Λόγου του Θεού. Να μην ποθήσεις ποτέ σου την αμαρτία να σε κατακλείζει ο λόγος του Κυρίου να κατακλείζεσαι από την αγιότητα του λόγου του Θεού και να μην έχει τη διάθεση ούτε να σκεφτεί, ούτε να περάσει από το μυαλό σου το οποιοδήποτε αμάρτημα εμείς γιατί ξαναπέφτουμε στα ίδια γιατί δεν αφήσαμε ποτέ το λόγο του Κυρίου να μπει μέσα στην καρδιά μας δεν το ανοίξαμε ποτέ την καρδιά του Κυρίου ναι έρχεσαι εδώ πέρα ακούς πέντε λόγια ναι πέφτεις από εδώ Τηλεόραση, πάμε τηλεόραση να δούμε τι θα πει. Βλέπετε yeah. τι σα έλεγε τόση ώρα ο παπά εκεί πέρα που πήγατε. Τηλεόραση, βάλει τηλεόραση να δούμε τηλεόραση. Yeah. Είναι δυνατόν να σταθεί η χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά σου. Yeah. Τη στιγμή που πα μόνο για 5, 10, 15 λεπτά, 20 λεπτά, 50 λεπτά, επήρε δυο γράμματα του Θεού και μετά πα και τα σκορπά όξω και αφήνεις να μπαίνει, να μπαίνει μέσα όλη η βρώμα και η δυσοδεία και ο, ο βόθρος της, της, της κόλαση πράγματι της σκόλασης που βγαίνει μέσα από την τηλεόραση. Ποταμός δε αναπηδεί και πηγεί ζωή. Όταν σε γεμίσει λέει, όταν σε γεμίσει ο Λόγος του Θεού τι γίνεται αμέσως μετά Αφού κατακλειστείς εσύ πλέον, κατακλειστείς, κατακλειστείς, κατακλειστείς, γιωμίσεις από τον Λόγο του Θεού, μετά τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται, ξέρει τι γίνεται μετά, γίνεσαι εσύ ποταμός και αρχίζεις και ποτίζεις τους άλλους. Θα σας το παράδειγμα πάλι της σα και θα τελειώσω. Για θυμίσου πως ξεκίνησε η κουβέντα με τον Κύριο. Πήγε λέει εκεί στον Κύριο, έτσι, ολομπρίο, πόρνι ήτανε, πόρνι ήτανε. Ολομπρίο, ολοκαμάρι, βλέπει μπροστά της έναν Ιουδαίο έτσι. και του συμπεριφέρεται, μη μιλάς γελιά, και του συμπεριφέρεται, του συμπεριφέρεται θα λέγαμε με λίγη περιφρόνηση έτσι ξεκίνησε η κουβέντα κάτσε να δεις λίγο περίμενε να δεις ξεκινάει έτσι η κουβέντα ο Κύριος ξεκινάει την κουβέντα Δώσμη μου δώσμη να πιώ όταν τράβηξε τον νορό επάνω ο Κύριος είναι κοπιασμένος όπως λέει το Ευαγγέλιο και κοπιακός εκ της οδηπορίας σε εκαθόταν εκεί δώσμε να πιω αυτή όπως είπαμε μιλάει με περιφρόνισε λέγαμε δείχνει σκληρότητα προς τον Κύριο πως οι Ιουδαίωσον παρεμούπι είναι τη ούσης γυναικός Σαμαρίτιδος πως εσύ μου μιλάσαι έτσι εσύ είσαι Ιουδαίος τι δουλειά μαζί μου ούση χρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες τι θέσεις εσύ επιτίθεται βλέπεις επιτίθεται Κύριε δεν παραξηγέται και τη απαντάει. Ή ήδη στην δωρεάν του Θεού και τη σε στην ολέγκονση δόσμη πίν, σι σε αυτό πίν ή Εάν ήξερε τη, λέει, Ποιο κάθεται απέναντί σου και σου ζητάει να του δώσει νερό, Εσύ θα άπευσε στα και θα τον παρακάλαγε να σου δώσει νερό. Χαλαρώνει στην αρχή είναι η καμαρωτή στην απάντηση του κυρίου δεύτερη βλέπεις έχει, έχει επιθυμία η καρδία της δεν είναι κακιά δεν είναι κακιά έχει επιθυμία η καρδία της θέλει να δει να γνωρίσει, να μάθει όπως θα το πει για παρακάτω εσύ θα μου, δει, θα μου ζητούσες τη λέει ο κύριο Δερό. χαλαρώνει Και τι του λέει, δώσ' μου λέει από αυτό το νερό που έχεις, τρόπον τινά, θα λέγαμε το λέει και λίγο περιπεκτικά. Δώσ' μου λέει από αυτό, να μην κουράζουμε να έρχομαι εδώ πέρα. Και βλέπετε ο Κύριος και πάλι δεν παραξηγείται. Αυτός που αγαπάει που λέγαμε προηγουμένως, έτσι, δεν προσβάλλεται. οποιο αγαπάει δεν προσβάλλεται. Δεν προσβάλλεται. Και τι λέει ο Κύριος, αμέσως αρχίνει και δίνει νεράκι. και το είπε κοροϊδεύοντας ενδεχομένως δώσ' μου λέει να πιω να μην κουράζουμε να μην έρχομαι εδώ πέρα και ο Κύριος αρχίζει και της δίνει πνευματικό νερό είπα γεφόγησον τον άνδρα σου και έλθα ενθάδω <Και> πάρε μια φταγωνίτσα τώρα απ' αυτό το νερό άνδρα ουκέχο ορθώς της λέει δεν έχεις άνδρα πέντε έσχες και γίνον έχεις σου ανήρ. τούτο αληθές Πάρε ένα ποτηράκι νερό τώρα να πιείς. Απ' του Κυρίου το νερό τώρα. Αυτή αρχίζει και συνέρχεται. Κύριε λέει θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Εσύ ξέρεις τι έχω κάνει εγώ στη ζωή μου. Εσύ ξέρεις τα δικά μου τα κατορθώματα. Ποιος τα είπε. Εσύ Ιουδαίος είσαι. Πότε δεν σε έχω ξαναδεί εδώ πέρα. Πώς τα άμαθες συνεχίζει συνεχίζει τη δίνει ποτήρια ποτήρια ο Κύριος τις δίνει ποτήρια, ποτήρια και φτάνει στο τέλος παρακαλώ τι Τι; το θυμάστε έγινε αυτό που λέει εδώ ποταμός αναπηδή και πηγή ζωής Με σε πόση ώρα σε πόση ώρα έγινε αυτό σε μισή ώρα σε ένα τέταρτο σε πόση ώρα ενώ πήκε ψυχρή σπληρή απέναντι στον Κύριο Βλέπει τα ποτήρια νεράκι που τη έδινε ο κύριο, την έκανα να τρελαθεί από τη χαρά τη, να φύγει μετά να τρέξει κάτω, να ξεσηκώσει μεσημεριάτικα όλη τη Σαμάρια. Τι λέει το Ευαγγέλιο, τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Μια πόρνη γυναίκα κατάφερε μια ολόκληρη πόλη να την ξεσηκώσει και να τη σύρει με τη βία, να τη σύρει έξω από τη Σαμάρια εκεί στο φρέα του Ιακώβ να πάνε να γνωρίσουν τον Χριστό. Γιατί είπαμε, όταν κατακλειστείς, αρχίζει και γεμίζεις, μετά γίνεσαι ποτάμι. Φωτάμι γίνεσαι μετά. Φωτάμι. Δεν φτάνει πού πιες εσύ, θες να φορτάσεις όλο τον κόσμο μετά γύρω σου. Και εσύ τι λες, ε τι θα μου πούνε άμα πάει και τους πω να πω Χριστός Ανέστη, τώρα σηκώσου το τηλέφωνο και να πω Χριστός Ανέστη. Και πώς θα μου απαντήσω. Ωραία πού είναι το ποτάμι, ρε πού είναι η χαρά σου που έχεις μέσα σου. Πού είναι η χαρά σου που έχεις μέσα σου για την Ανάσταση. Πού είναι η αλήθεια, μωρέ, πού είναι αυτό το νερό. Το είδωρτο ζών που σου δίνει ο Κύριος, πού είναι το αυτό. Τίποτα, ψοφίμια είμαστε, αδερφοί μου. Ψοφίμια είμαστε. Τους έφερε λέει όλους επάνω. Τους έφερε όλου, για φαντάσου μια πόρνη κουβάλλει σε ολόκληρη πόλη επάνω και σε λίγο βλέπουν θέαμα εξαίσιο βλέπουν οι μαθητές και ο Κύριος πρώτοι αυτοί, όλοι οι Σαμάρια κοντά. Να πάει να τον Χριστό. Θα τα ακούσετε, προσέχτε μεθαύ που θα πάτε την άλλη Κυριακή που θα πάτε στην Εκκλησία και τα αυτοί σας να τα ακούσετε όλα αυτά. δεν σου κάνει εντύπωση. Να, να. ο ποταμός που λέει εδώ, ποταμός δεν αναπηδά από εκεί. Πώς το λέει, ποταμός δεν αναπηδεί και πηγή ζωής. Το ποτάμι που πιε αυτή και το κρατάει μέσα της, γίνεται τώρα ποτάμι και ποτίς και τους άλλους. Και ξεσηκώνανται όλοι να πάνε να γνωρίσουν. Και τον παρακαλάνε τον Κύριο, ποιον? Έναν Ιουδαίο που, δεν, που τον μισούσανε. Ιουδαίοι και Σαμαρίτες μισούσανε. Τον παρακαλάνε να μείνει εκεί. Και έμεινε παρά αυτόν λέει δύο ημέρες έμεινε κοντά τους δύο ημέρες έτσι επειδή συγκινήθηκε ο Κύριος από τα παρακάλια τους Σταματάμε εδώ αγαπητοί μου αδελφοί βλέπετε τι είναι ο λόγος του Κυρίου είναι πραγματικά αυτός ο ποταμός για τον οποίο μιλούμε είναι αυτός που πραγματικά αν έχει όρεξη αν έχει διάθεση μέσα σου και όταν έρχεται αυτός δώρο από τον Θεόν αρχίζεις πλέον να τρελαίνεις από τη χαρά σου και να μην χορτέγεις και να θες να ακούς συνεχώς, συνεχώς. Αυτή τη χαρά σας την εύχομαι να την έχετε πάντοτε. Αυτή την όρεξη σας την εύχομαι να την έχετε και να εύχεστε και για μένα των αμαρτωλών να έχουμε αυτή την όρεξη για τον Λόγο του Κυρίου. Και όσο τον αγαπάμε τον Λόγο του Κυρίου Τόσο θα αγαπάμε και τη βασιλεία του την επουρανίο και τόσο θα αγωνιζόμαστε για αυτήν. Και εύκολα πλέον θα ξεφύγουμε από το δόκανο τη κόλασης. Αμήν.